408. Μάθημα Μέρος 1. Γεωργία Η Ελλάδα είναι αρκετά γεωργική χώρα. Το έδαφος της παραλλάζει από επαρχία σε επαρχία. Σε μερικά μέρη, όπως στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στη Θράκη, βγάζει σιτηρά. Ενώ η βόρεια ακτή της Πελοποννήσου είναι περίφημη για τη σταφίδα τη και το αγρίνιο και η Μακεδονία για τα καπνά τους. Λάδι και ελιές παράγουν όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος. Τα καλύτερα λάδια βγαίνουν στην Κέρκυρα, στη Μυτιλίνη, στην Κρήτη και στην Καλαμάτα. Και οι ελιές των Καλαμών είναι οι πιο φημισμένες. Η Κρήτη παράγει επίσης έξογα πορτοκάλια. Μανταρίνια και Λεμόνια. Οι γεωργοί στην Ελλάδα είναι σχεδόν όλοι τους ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες, αλλά τα κτήματά τους είναι συνήθως μικρά. Τα τελευταία χρόνια έγιναν μεγάλες προσπάθειες για την βελτίωση της καλλιέργεια και οι κοινότητες των χωριών έχουν οργανώσει συνεργατικές εταιρίες για να φέρνουν περισσότερα άρωτρα, θεριστικές και αλονιστικές μηχανές και άλλα μέσα εντατικής παραγωγής. Η κτηνοτροφία επίσης έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Κάθε γεωργική οικογένεια φροντίζει να έχει το ζευγάρι της, δηλαδή δύο άλογα ή δύο πόδια, για να οργώνει το χωράφι και για τις μεταφορές. Μερικές οικογένειες έχουν αγελάδες και έτσι φτιάχνουν το δικό τους τυρί και βούτυρο. Άλλοι πάλι έχουν κάμποσα πρόβατα και χείρου για το λαρδί και το χειρομέρι. Αλλά οι περισσότεροι έχουν πολλές κότες, πάπιες, χίνες και κατσίκια.